101,5 FM στέρεο Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του τι άλλα ελληνικά εργάμματα να χρησιμοποιήσουμε. <συσκοί> τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρεπούσιμο. Να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάρετε του καροτσάκι με το χέρι σόιμπλε και να το μετάξετε στην Τζιτάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. <συσκοί> ε, είναι νόμος αυτού του κράτους. Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν να τη στιγμή να ισοδυναμωθούν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. <συσκοί> Γέλα πάνε. <συσκοί> Γέλα σου λέω.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 Καλή σήμερα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Είμαστε στο ράδιο Άρτας στους 101,5 <Καλημέρα>, Καλημέρα σε όλους τους φίλους που ακούνε και εκτό εμβελίας μέσω ιερού εντερνεδίου Αλλά και άλλων φίλων από ραδιοφωνικού σταθμούς Καλημέρα στην Κουζάνη, στον Κώστα, το ράδιο Γκιόνηση Θα πάρουμε όλα τα. Καλημέρα στην Κυψέλη, στη Νέα Ζηλανδία. Καλή σας μέρα λοιπόν είναι η εκπομπή στον τοίχο, καμιά ωρίτσα όπως κάθε μέρα. Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου, 26814060 για τις δικές σας πραγματικά καταπληκτικές παρατηρήσεις. Τα πανηγύρια ε, κρατάνε, ε, κοντεύουνε 24 και βάλε τώρα από την ε, success κατάσταση του Πρωθυπουργού ε, για το μοίρασμα εκεί πεντα, το πεντακοσάρικο ε, την εξαγορά ψήφου, πώς να την πούμε αλλιώς με το πεντακοσάρικο που θα μοιράσει και ε, Βάζει να ακούσει κανένα σταθμό, κανα τραγούδι, όπου και να βάλει, Ακούς μια στριγκλιά φωνή εκεί πέρα αυτού του απίθανου καρτούν. Το οποίο είναι, ξέρω εγώ ότι είναι και υπουργό, να πούμε, τη Να σου λέει τι επιτυχία έχουνε και... και. Και, και, Εντάξει, ο Σαμαράς και η παρέα του δεν αναρωτιόνται, δεν έχουν την τσίπα. Να, να νιώσουν τον εξευτελισμό μιας χώρας Μιας χώρας Να μην πανηγυρίζουν για τα 500 που θα, θα δώσουν Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι χθες δηλαδή Σήμερα θα έχει αλλάξει το νούμερο Σε αυτή τη χώρα έχουν πεθάνει 101 άνθρωποι από γρήπη Καταλαβαίνεις Δεν, δεν θα είναι καμιά πληροφορία στο γραφείο αυτόνων των τύπων από γρήπη πέθαναν Άσ' τα τάλα τη... Βάλ' τα στην πάντα όλα σου λέω Αυτή τη στιγμή λοιπόν Επειδή του κάβω Πήγαν να πω κακιά λέξη Του ήρθε η επιθυμία του μπουμπούκου Και της παρέας του Να κάνουν αυτά που κάνουν Με τις περικοπές στην ε, περίθαλψη Και με τα εμβόλια τα, Τη δεύτερη δόση Έχουμε 101 νεκρούς από γρήπη Και αυτοί πανηγυρίζουν για τα 500 ευρώ λέει που θα σου δώσουνε και θα πάρεις το τρίτο το μακρύτερο στο τέλος ξε, το ξέρει πολύ καλά γιατί όλο και κάτι θα χρωστάς τι εφορίες όλο και κάτι θα χρωστάς από εδώ και από εκεί και μόλις θα το βάλεις στην τράπεζα θα δεις, θα το δεις καταλαβαίνεις που θα το δεις right. πέραν του ότι θα σου πετάξει όπως λέγαμε χθε και έναν πατριωτικό φόρο και θα στα πάρει έχουμε 101 νεκρούς από γρήπη και αυτοί πανηγυρίζουνε γιατί δίνουνε στον Λαουτζίκο, διότι περί πρόκειται και πανηγυρίζει, έτσι. συγνώμη και για την έκφραση κιόλα. Δηλαδή πρέπει να είσαι τελώς ξεφτυλισμένος. Μπίτ για μπίτ δηλαδή ξεφτύλα. Να σου δίνουν, να σου, σαμανά, σου λέει ο Σαμαδάς πάρε 200-300 ευρώ να με ψηφίσει και να πανηγυρίζεις μαζί του έχοντας εκτός των άλλων 101 νεκρούς από γρήπη. Μέχρι χτες βράδυ, έτσι. Παρακαλώ, καλή μάρα. Αγκ δες μου Ευρώπα ναι Που είχε δώσει ο τα γερνό. Μάι μάι είναι φίλε, όπως τα λες να πω Είχαμε και τότε, είχαμε 10 νεκρούς ε, και έδωσε 20 εκατομμύρια εμβόλια ο, ο καραμαλής και η παρέα Είναι μεγάλε, πρέπει, πρέπει κάτι να συμβαίνει στον εγκέφαλό σου και απευθύνουμε στον παλαμακιστή τώρα και σε αυτόν ο οποίος τρίβει τα χέρια του για τα λεφτά που θα πάρει από το Σαμαρά Ποιος μπορεί να πανηγυρίζει σε αυτή τη χώρα με αυτά που συμβαίνουν Ποιος μπορεί να επέρεται εκτός από αυτά τα σουργελα Ποιος άλλος μπορεί να επέρεται με 101 νεκρούς από γρήπη. Απογρύπη, καταλαβαίνεις. Ας τον άλλον εντάξει. Μπορεί να ευχαριστήσεις που αυτοκτονάει. Μπορεί, μπορεί, μπορεί χίλια που δεν έχει να φάει. Πού, πού, πού. Έχεις 101 νεκρούς από γρήπη. Και παλαμακίζεις και βγαίνεις και βαφκαλίζεσαι στα τηλεοράσια. Και κοπό, κοπό, κοπό, κοπό. Ποπό ένα ποπό. Αλλά μην μεγάλε κίνησαν οι καπενταναίοι, σου λέω κίνησαν. Άρε, put δεν down. Τρέμερ, σου λέω, που την τράβα κρύψου, διότι σήμερα ο πολέμαρχος ο Σαμαράς, ρε, ο γαβος Αυτό αυτο το πραμα Πού καταντήσαμε, ρε, πούσι μου, Πού καταντήσαμε, ρε, πούσι μου με τους Μαμάρ, ορίστε, Έλα, καλά έκανες και με έκοψες, πήγαν να πω κακιά κουβέντα. Είμαι, είμαι, είμαι, είμαι. Ναι, τι να κάνω. Α, <σ autre> Έλα, πες μου να κάνω εφόβιο. <Κυρίε> κύριε ΛΕΙΣΟΝ, κύριε ΛΕΙΣΟΝ, κύριε ΛΕΙΣΟΝ. σωστό. Σωστός, σωστός. Να σε καλά. Μα είπα, είπα φίλε μου είπα, Άστα όλα τα άλλα, άστα όλα Ξέχα... Πάτα να κουμπί και ξέχασέ τα Ξέχα και τις 5.000 αυτοκτονίες Ξέχνα τα όλα σου λέω Όλα Έχεις ένα κράτος αυτή τη στιγμή που το κυβερνάνε κάποιοι Μαζί με τους παλαμακιστές τους έτσι. Μην τους εξαιρούμε λοιπόν. Και πανηγυρίζουν, για... πανηγυρίζουν Γιατί έχουν 101 νεκρούς από γρήπη Μέχρι χτες βράδυ Σήμερα θα αλλάξεις το νούμερο ε, Κατάλαβες Μπήσε να χωριέσαι, σου λέω που καταντήσαμε μεγάλα τώρα, πάει ο Σαμαράς στη σύσκεψη στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφή να πούμε, για τα μέτρα, για τις κυρώσει εναντίον της Ρωσίας. Άιντε πάλι απ' την αρχή, τώρα θα φωνάζει ο Σαμαράς, τι σου κάνω Ρώσε μου, κυρώσεις μου κάνεις Σαμαρά μου, απ' την αρχή τα σούργελα. Πάντως ρε μάγκα, έτσι μεταξύ μας τώρα και μια και δεν μας ακούει κανένας, όλο αυτό τώρα μην ψάχνεις αναλύσεις. Και τέτοιες ιστορίες ε, Και τους ειδικού Και αυτούς που κρατάνε τα μικρόφωνα Και λένε τι παπαριέ τους Όλο αυτό οφείλεται σε ένα και μόνο πράγμα Κάποιοι ίσως να θυμόσαστε Ότι κάποιες άλλες εποχές στην Ελλάδα Ορίστε Έκλεισε ο τηλέφωνος Κάποιες λοιπόν εποχές στην Ελλάδα Υπήρχε το φατούρο Ως κοινωνική έκφραση Ξέρετε τι είναι το φατούρο Λοιπόν, ήταν από τα μικρά τα, από τα σχολικά χρόνια. Λοιπόν, έλεγε τη μαλακία σου, την παπαριά σου και έτρωγες το φατούρο. Λοιπόν, και έτσι ε, φυλαγώσουν. Αυτό συνεχίζει, συνεχιζόταν και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Φυλαγόταν αυτοί που θα λέγανε την παπαριά, γιατί ως κοινωνική έκφραση υπήρχε το φατούρο. Από τη στιγμή που εξαφανίστηκε το φατούρο, λοιπόν, ο κάθε μαλάκας, να το πούμε έτσι στη Θεσσαλονικιώτικα, μαλάκας, λοιπόν... Ασχολούμενο με την πολιτική, διότι κανένας άνθρωπος όπως έχουμε επί, που ήθελε να κερδίσει τη ζωή του δεν θα πήγαινε να ασχοληθεί με αυτή τη σαπίλα. Λοιπόν, ο κάθε μαλάκας λοιπόν, βγαίνει, λέει, την παπαριά του, έβγαινε, έλεγε την παπαριά του και αυτός ο μαλάκας έφτασε σήμερα να σε κυβερνάει με κάθε μορφή κυβερνητική. Ε, ξέρω εγώ. Μο, κάθε μορφή κυβερνητική έκφανση. Πώ να το πω. Ε, Πώ να το πω. Από δημοτικό σύμβουλο μέχρι να πούμε πρωθυπουργό. Κατάλαβες Μεγάλε. Είναι η έλλειψη, εξαφανίστηκε το φατούρο από την κοινωνία, γι' αυτό συμβαίνουν αυτά. Παρακαλώ. Το ξέρω τώρα τι. φίλος εδώ πήρε να μου πει για το παραποτάμιο εκεί που το πήρω ο ιδιώτης. Ρε παλικάρι μου ρε παλικάρι μου να σου πω κάτι να σου πω κάτι τώρα απευθύνομαι να πούμε για, για να, επιτέλ, να πούμε και δυο σοβαρέ κουβέντες πέρα από τις Μαουακίες τα λέω για το φίλο μου στη Σαλονίκη πάνω που ακούει λοιπόν ένα... λοιπόν κάποιοι φωνάζουν για τους νόμους που περνάνε εδώ και χρόνια Κάποιοι αγρόν αγοράζουν. Κοίτα να δει τώρα τι έγινε. Μ μου είπε εσύ για το παραποτάμιο τώρα ότι το πήρε ο ιδιώτη και τέτοιο. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Βγήκε η ιστορία ότι με την πώληση των φραγμάτων. Και αφού είδαμε όλα αυτή τη σοργελιάδα και τα πανώ στο γεφύρι, χθε, προχθέ νομίζω, έγινε δημο το Δημοτικό Συμβούλιο Αρτέων. Το οποίο σύσομον το Δημοτικό Συμβούλιο Αρτέων είναι εναντίον τη πώληση του, του, του, του φράγματο κατ' επέκταση της, ε του, υδρολοκ... του υδροηλεκτρικού σταθμού και τα λιμπάν και τα λιμπάν Ωραία Έγινε και σύναξη με περιφερειάρχηδες περιφερειάρχες, υποψήφιους και όλοι είναι εναντίον Όταν βέβαια τα κόμματά τους ψήφιζαν ναι στα πρώτα μνημόνια που αυτά είναι απογεγραμμένα ήταν υπέρ Άστο αυτό το βάζω στην πάντα Να το βάλω στην πάντα κι αυτό Ωραία Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρτέων είπε όχι στην πόλη του φράγματος ε, και... δηλαδή, τι θα γίνει ακριβώς; Τι ακριβώς θα γίνει Το λέω σε αντιπαράθεση με αυτό που μου Με την ταμπέλα και το 1,5 εκατομμύριο Στο παραποτάμι Με αυτό που θα γίνει στην Κοζάνη αν ακούν οι Κοζανίτες Και, τα, και οι επαναστάτες τους Εκεί θα πούνε όχι στην πώληση Των υδροηλεκτρικών και τα λιμπάν τα... Παντού σε όλη, όλη την Ελλάδα αφορά αυτό λοιπόν. Ωραία είπαν όχι Και τι έγινε Αυτές οι μορφές αγώνα φίλε Εδώ που φτάσαμε έτσι, Δεν έχουν Δεν θέλουν πολλά πράγματα με κοινή λογική δύο κινήσει θέλουν. Σε κάθε τόπο αυτοί οι οποίοι είναι ορκισμένοι να υπηρετούν το Σύνταγμα είναι οι τη δικαιοσύνης, δηλαδή οι δικηγόροι και οι δικαστικοί. Είδε εσύ α πούμε στην Άρτα παράδειγμα να μαζοχτούν 150 δικηγόροι, πώς είναι, δεν ξέρω εγώ 200 δικηγόροι, θα έχει Άρτα, δεν θα έχει 150-200 δικηγόρου. Να μαζοχτούν λοιπόν όλοι μαζί να πάρουν με τον νόμο στα χέρια χέρ, του απάνω τους εκτελέσουν. Να δούνε πως στέκει νομικά αυτό το πράγμα. Να το κυνηγήσουν όλοι μαζί αφιλοκερδός. Αν είναι έξοδα να κάνουν και έρανο να τους δώσουμε να, να πάνε μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Να το κυνηγήσουν λοιπόν το θέμα. Να αν είναι παράνομο, αν είναι αντισυνταγματικό, αν, αν, αν, αν. αν. Και αν χάσουνε δίνοντα αυτόν τον αγώνα να έρθουν και να πούνε Αρτινέ, Κοζανίτη και Ελληνικέ Λαέ. Χάσαμε στο δικαστήριο για αυτού και για αυτού του λόγου, τώρα κανόνισε μόνο σου. Οπότε η δεύτερη φάση είναι ή εί τους τα κάνει λαμπόγιαλο ή τους αφήνει και περνάνε. Τι κορεύει βγήκε τώρα να πούμε ο, ο, ο, ο, ο, ο Πασοκοματόσκηλο μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο και μαζί με του περιφερειάρχητε και μας είπαν όχι δεν θέλουμε να πουληθεί το φράγμα. Ε, και τι έγινε ρε μεγάλε. Ποιο θα μου πει τώρα από του δικηγόρους να μαζοχτεί να κάνει αυτό το πράγμα και τους δικαστικούς. Ο Νεοδημοκράτη, του οποίου το κόμμα λέει έτσι. Ο Πασόκο, του οποίου το κόμμα λέει έτσι. Ο Σιριζέο, του οποίου το κόμμα λέει έτσι. Ο Ανεξάρτητος Έλλην, του οποίου το κόμμα λέει έτσι. Ο Χρυσαβγίτη, του οποίου το κόμμα λέει έτσι. Ο Σουλουμουτούκο Τσιτσυρί. Κατάλαβε. Αυτέ είναι δύο άντρε σε μια ευνομούμενη, α την πούμε έτσι, την κοινωνία, οι οποίε μπορούν να γίνουν. Τι κάθεστε και μασαμουλά τα αρλούμπε τώρα, αλλά θα μου πει. Το μυροκάμα το είναι να βγαίνετε στη τηλεοράση να κάνετε συνάξεις και να κουβεντιάζετε. Να λέτε, να λέτε, να λέτε και από τη γανίτα τίποτα. Ωραία, πήρα τα απόφαση λοιπόν, ομόφωνη να μην πουληθεί το φράγμα. Και τι έγινε ρε μεγάλε. Μας δόχτηκε εδώ περιφερειαρχηση, οι υποψήφιοι οι Περιφερειάρχηδες. Προσώπατα σου λέω τώρα, μέχρι και ο Γιάν Παπαγιάνς απ' τα Θουδόριανα Όρμα απόγουνιτ πυρ, όρμα να μισώ εις πάλε Λοιπόν και τι έγινε ρε μεγάλε, <offealan> τι έγινε σου λέω που, που είπαν ε, διαφωνούμε με την πόληση του φράγματος Έγινε κάτι, θα γίνει κάτι, θα γίνει ότι πρεσβεύουν τα κόμματα που εκπροσωπούν στην κεντρική πολιτική σκηνή δηλαδή θα πουληθούν όλα Διότι είναι όλα ήδη υπογεγραμμένα και πουλημένα Και αυτοί εδώ δίθυν κάνουν αντίσταση Για να πάρουν τις καλλικρατικές ε, εκλογές Πάλι να φάνε τον άμπακο πάλι μαζί με τα φεντικά τους Αε παρατίστε μας ρε Εμάς βρήκατε να κάνετε πλάκα με τις επαναστάσεις σας Μα, μπα, Κάτι καμιά επανάσταση εκεί να πούμε με κανένα κοψίδι και κανένα τσίπορο Και αφήστε και τα 1500 γοσιά, και αφήστε μας εμάς να Καλημέρα σας, καλημέρα σας! Παρακαλώ! Τι να σου χωρετείλε να πω! Τι έχω πει στην γνώμη μου και γιατί Να κατέβει ο κόσμος, αυτή όχι, έτσι είναι! Έχουν Να τώρα να πάρουν Κοίταξε να δει κάτι Ναι θα σου πω τώρα Τώρα σου πω έλα Ναι, ναι. Στο δίκαιο αγώνα Τώρα κάνουν δίκαιο αγώνα Μπράβο δίκαιο Ναι Ναι, ναι. Δεν μου λες βλέπεις κανέναν πλάτανο εκεί γύρω που είσαι ε, άμα, άμα, άμα δεις χαιρέτα τον από την πάρτη μου Έλα φοβιά Λε, Μου λες τώρα μένα να πούμε καταπεργίες Να σου πω κάτι Μπορώ να τους συμβουλέψω τώρα να Υπάρχει ένα καινούριο καλσόν το πρίτι μπρου Πως το λένε πρίτι μπρα μπρα Που δεν σκίζεται Γιατί τόσο καιρό σκίζαν τα καλσόν τους με τις επαναστάσει. Λοιπόν οπότε πάρτε αυτό το καινούριο το καλσόν τώρα και γιατί δεν σκίζεται, πως το λένε, πριν brum brum bram ξέρω πώ το λένε, πριν κολάν, κάπω έτσι. Ε, φτάσαμε στο σουλέο, Μεγάλε. Έλλειψε το Φατούρο ω κοινωνική έκφραση και να τα αποτελέσματα. Διότι, εάν είχε την υποψία ότι θα φάει ξανά Φατούρο το κάθε σούργελο, παρακαλώ. Και, απόδο, ναι, ναι, ναι, ήταν μια κοινωνική. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πες το όπως θέλεις μεγάλε Το Φατούρο ήταν μια δικαιοσύνη έτσι έμφυτη. Έμφυτη. Δεν μπορείς, Ρε Μεγάλη, να λες την, την παπαριά σου. Ή, και, πα, πα, να, ή να κάνεις την παπαριά σου. Το έτρωγε σε στη μέση και το έτρωγε το Φατούρο. Οπότε λοιπόν, ξεσυνήθισε ο Σβέρκο του Σαμαράτου Γεωργιάδη, όλο να τον σωτήρων τώρα από το Φατούρο. Και φτάσαμε στην κατάσταση που φτάσαμε Όχι τώρα Κρατάει 30 χρόνια και αυτή η ιστορία τώρα. Παρακαλώ Αυτό ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό Αυτό αυτό είπα αγαπητέ μου Ότι αυτοί κυβερνάνε Ξεσυνήθησε και ο σβέρκος από το φατούρο Λοιπόν βγήκε από, το, από τη σφαίρα του, του μυαλού τους Και καθόμαστε τώρα να πούμε ο Ελληνάρα τώρα που δεν τολμούσες να του κάνεις προσπέραση στην Εθνική Οδό Στην έπεφτε με... με, με έβγαζε τα 45' τα μάξι να πούμε Το turbo χιουντάει και τέτοια Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε Και κάθε ακούει τις μαλακίες τώρα του μπουμπούκου Και παλαμακίζει να πούμε γιατί του δίνει 300 ευρώ ο Σαμαράς Έλα ρε μας κάνετε πλάκ. Μαζοχτείτε και να βγάλετε καμιά απόφαση να πούμε Γιατί, γιατί μπορεί να, να χάσει την ονομασία pop η Μποτσκαβαλαόρας και άσε τώρα αφήστε τώρα τους αγώνες σας να σας φέρουμε καμιά πετσέτα γιατί τελευταία παθαίνεται πολύ λίμοξη του αναπνευστικού έπαθε Επα και ο λίξάκος μας οπότε λοιπόν κάτσε τώρα που θα πάει να πούμε ο, ο Σαμαράς να κάνει κυρώσει εναντίον της Ρωσίας και ο πολέμαρχο ο Μπεμπέ, ο Βενιζέλος υπέγραψε απόφαση η οποία ισχύει από σήμερα, πρόσεξε, με την οποία αναγνωρίζει το αλβανικό Κόσοβο αυτά, αυτά τα υπογράφ οι... Οι Έλληνες μεγάλε Οι εκπρόσωποί σου Το Αλβανικό Κόσοβο το αναγνωρίζει ο Βενιζέλος Η Ελλάδα δηλαδή από σήμερα Ως ανεξάρτητο κράτος Και αναγνωρίζει τα διαβατήρια των Αλβανών Κοσοβάρων Κατάλαβες Το θέμα το βγαλε η σερβική εφημερίδα Τελεγγραφ Και οι Σέρβοι λένε Τι διάλο κάνουν αυτοί οι Έλληνες Ότι κάναν πάντα Σέρβοι μου Ρουφιάνοι, δοσύλλογοι Και προδότες αυτή ήταν η δουλειά των, ε, των λεγόμενων Ελλήνων Αυτό κάνουν ο, Από που θέλεις τα πρόσφατα Ο Τσαλάνιδες, Συρίες, Λιβύες Θες τα πρόσφατα Ό,τι ,τι κάναν πάντα Τι, Μη σας πιάνει πίκρα λοιπόν Παρακαλώ Ε, αυτό Δεν λέγαμε χθε, Αυτό δεν λέγαμε χθε. Να σε καλά ρε φίλε Αυτό λέγαμε χθες Παρακαλώ Μα, Μα, Μα, Μα, Μα, Ναι. Για ποιά; chi Για ποιά εποχή; qua ya pia Ελά. Τάμ το bravo, Α, ναι, μπράβο, μπράβο, θα πει o τα ουράκου. Ουραφ, βραχού. Τένα κινδύνου, γένο, <laughs> Έλα γιάσου σου γιά σου <laughs> Έλα γεια σου, γιά σου. <laughs> Θα τον βάλουμε ρε ως νέα καριάτιδα μπροστά ρε. Θα τον βάλουμε ρε θα... <laughs> Λοιπόν μεγάλε Αυτά που λες Αυτά κάνουνε οι Βενιζέλοι Εδώ ο Βενιζέλος κήρυξε τον πόλεμο στη Συρία Πριν το αποφασίσει ο ίδιος ο Ομπάμα Εσύ θα πει τώρα Εδώ πετάς το σκυλί κόκαλο Και σκ... τρέχει γρηγορότερα ο Βενιζέλος Να εκτελέσει τις εντολές της ΕΕ από το σκύλο που πάει για το κόκαλο παρακαλώ ναι. Μπράβο, μπράβο. Ναι. ναι έτσι σωστό και όταν πραγματικά έχεις δίκιο φίλε όταν ο Γιώτα 5 γίνεται πολέμαρχος κατάλαβες άσε τώρα μη μας μη μας πεις για τα μυαλά του και τέτοια γιατί τα μυαλά του τα μυαλά του Βενιζέλου είναι πανάκριβα γιατί ξέρεις όσο πιο ανύπαρκτο είναι κάτι τόσο πιο ακριβό είναι Λοιπόν οπότε φάτιν κι αυτή. Αλλά το καλύτερο λοιπόν στην ιστορία το είπε ο Πούτιν Ο Πούτιν είπε ότι δεν μπορεί να αντιδράει η Γερμανία στην προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία Όταν η ίδια το 1989 προσάρτησε τη Γερμανία, στη Γερμανία το κράτος της Ανατολικής Γερμανίας Έτσι δεν είναι Άδικο έχει ο Πούτιν αλλά ο κακομοίρη ο Πούτιν τώρα Από εκεί που είναι κρυμμένος Ποιος ξέρει σε τι στέπες μέσα Τι υπόγεια τον έχουν κρυμμένο Γιατί τον, σίγουρα θα τον έχουν ενημερώσει Ότι εκτός από το Πες τον Από το Βενιζέλο κίνησε και ο πολέμαρχος ο Σαμαράς Τώρα κατάλαβες τώρα να πούμε Θα τον σημαδεύει με το καλό του μάτι Ο Σαμαράς Λοιπόν οπότε ο ταλέπορος Πούτιν τι να πει κι αυτός Τι να πούν οι Ρώσοι, Τρέμουν πια όριστε. Ήταν ελεύθερο σκοπευτή. Ναι λοιπόν Έχουμε λοιπόν υφυπουργό ανάπτυξης Ονόματι Χαρακόπουλο Αν δεν το ξέρεις Και απειλεί να παραιτηθεί Αν περάσει ο νόμος με τον οποίο Το γάλα των 11 ημερών θα χαρακτηρίζεται ομό. Νοπό Απειλεί να παρατηθεί Α παρατήσω ρε οι βουλευτέ αντιδρούν Ναι αλλά καταλαβαίνεις, στο τέλος, λοιπόν, ε, θα τα βρούνε και υποστηρίζουν ότι η Τρόικα κάνει πλάτες στις πολυεθνικές, έλα, έλα, για να γεμίσει η αγορά με νοπού γάλα εισαγωγής, καταστρέφοντας την ελληνική κτηνοτροφία. Τώρα, ρε, την καταστρέψαν την ελληνική κτηνοτροφία. Με αυτά, πόσο μια, δεν πέρασε μια εβδομάδα, με παίρνει ένας φίλος, τακτικά εδώ, ένα παλικάρι το οποίο στέκει στην... Ε, έχει τα μυαλά του τοποθετημένα μέσα στο κρανίο Και μου έκανε μια ανάλυση Για τον θάνατο των κτηνοτρόφων Μου ανέλησε ο άνθρωπος κανονικά Ότι όχι ένα ε, Λίτρο νερό εμφιαλωμένο Είναι ακριβότερο από ένα λίτρο γάλα Αλλά και το νερό της βρύσης πια είναι πιο ακριβό Αυτό μόνο Τι τώρα θες να θυμηθούμε τις δοδόν θες να θυμηθούμε τώρα και τέτοια. Άντε χαρακόπουλε αϊτέ ωρε παρετήσου ωρε Αυτά όλα, αγαπητέ μου, αυτά που κάναν και, και με τους φούρνους που λέγαμε και χθε, που θα γιομίσει η αγορά, να πούμε, ύποπτε ζήμε βαθία καταψήξεω από την Αίγυπτο, από την Κίνα, από το Τουμπουκτού. Λοιπόν, τα οποία θα σου πλασάρουν, ήδη στα πλασάρουν βέβαια, σε ορισμένα σημεία. Λοιπόν, θα στα πλασάρουν πια και νόμιμα. Γι' αυτά δε, είδε τι ωραία πέρασαν. Α, με το χαπάκι να πούμε του, που θα σου μοιράσει τον πλεόνασμα Σαμαρά. Θα, έχεις να φας τώρα να πούμε ζύμη oh, οπότε λοιπόν ε, κυρία μου και κυρία μου στρώνοντας χαλή η κυβέρνηση για τα, ε, σε αυτά που δεσμεύτηκε για την Τρόικα χαλί λοιπόν για νέα μέτρα για το 2015 άστο τώρα δεν σου λέει ο Σαμαράς αυτά ξέρεις τι είναι. η έκτακτη εισφορά και το τέλος επιδιδεύματος γίνονται μόνιμα. μόνιμα τέλος μόνιμα η ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας τελείωσε. μένουν σε εφαρμογή αυτά τα πράγματα. Η απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων κανονικότατα. Απελευθέρωση μεταφορών και ενοικίασης, αλλαγές στα εργασιακά μέσα σε 6 μήνες. Αυτά θα γίνουν ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα. Τώρα εσύ μπορεί να, να πανηγύριζες μαζί με το φτερωτό άγγελο, το φτερωτό γκαβό εκεί το Σαμαρά, αλλά στην πραγματική ζωή αυτή... Δουλεύουνε και σφάζουνε κόσμο. Όπως σου λέγαμε χθε, την ώρα που εμείς πανηγυρίζαμε με για τα, τα σαξές του Σαμαρά και καταπίναμε τις μαλακίες που μας πετάνε οι μπουρδολόγοι από τις τηλεοράσεις. Αυτοί τον πέρασαν τον νόμο με ισχύ από 11 Μαρτίου, ψαγράψαμε και στο αρθράκι, μπες και διάβασα το. Λοιπόν, που για το... Τι περνάνε έτσι, ότι ποιοι έχουν δικαίωμα να κατεβούν στις δημοτικές αλλά και στις ε, ευρωεκλογές. Ε, η αλλοδαποί δηλαδή. Αυτοί τη δουλειά τους την κάνουν. Τη δουλειά τους την κάνουν. Μην στεναχωριέσαι όμως. Μην στεναχωριέσαι. Παρακαλώ. Καλημέρα. Έλα δε φίλε. Μια χαρά. Πε να κάνουμε. Πολύ ωραία παρέμβαση. Να σε καλά παιδιά, να σε καλά. Δεν είναι αυτή η αναγνώριση του Κοσόβου ε, και αυτό που είπες για, τα, για το μουσουλμανικό κόμμα που καλεί τους αδερφούς μουσουλμάνους. Κοίταξε, χτες γράφοντας αυτό το άρθρο, θα θέλαμε να πάρουμε μια επίσημη απάντηση από κυβέρνηση, ξέρω εγώ, αντιπολίτευση, κυβέρνητική αντιπολίτευση, πώς λέγεται. Ε... Λέμε τώρα, μόλις γίνει πλήρες, πώς το λένε, μέλος της ΕΕ η Αλβανία Τι θα γίνει λοιπόν, παράδειγμα, εκεί στην περιοχή που με πήρε ο φίλος Πριν και μου μπλεγε ότι το σε ελληνικό έδαφος οι Έλληνες εργάζονται με ωράριο Μετά τις πέντε φεύγουν πάνω στο φιλιάτι Που κατοικοεδρεύουν, να πούμε, ε, με επικοότητα αλβανική περισσότερη Τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς θα γίνει στη Θράκη να μα απαντήσει κανένα σε αυτό, Αυτά όλα μεταξύ του είναι μια αλυσίδα. Είναι μια αλυσίδα την οποία εμεί δεν παίρνουμε χαμπάρι. Παρακαλώ. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. ναι. Να σε καλά, φίλε μου, θυμίζει και το ουράνιο τόξο στη Φλόρινα. Μου τα θυμίζετε όλα καλά. Κάνετε και μου τα θυμίζετε. Τι θα γίνει, ποιο θα μα απαντήσει σε αυτά. Ποιο θα τα λύσει αυτά, Ο Σαμαράς, ο Βενιζέλο και ο πατριωτικό Μπουμπούκος Ποιοι ακριβώ θα τα λύσουν αυτά, Ρε μεγάλο. Ή θα βγουν τότε και θα κάνουν σύναξη και αυτό ότι ε, είμα, ε, τα, τα δημοτικά συμβούλια και θα κρεμάσουν πανό. εμείς μα κάνετε άλλο πλάκα. Φτάνει η κατάσταση. Αλλά περίμενε τώρα θα διαβάσει λέει το νομοσχέδιο για τις τράπεζες ο Παπαντρέου και μετά θα δει τι θα ψηφίσει. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο το νομοσχέδιο. Γιατί αν είναι ελληνικά, ναι. Κατάλαβες. Όπω διάβασε λοιπόν με το πρώτο μνημόνιο. Όπου έβα, έβαζε τον εαυτό του και του άλλου να φωνάζουν ναι σε όλα, έτσι θα διαβάσει. Οπότε περίμενε. Στο Βύρονα, λοιπόν, στην, κάτω στην Αθήνα, 70 πολίτε έκαναν ντου στην εφορία τη περιοχή και πέταξαν καφέδε στους εφοριακού, απειλώντα του ότι θα φάνε ξύλο. Οι εφοριακοί βγάλανε ανακοίνωση, του λένε ότι τα κρούσματα βία γίνονται όλο και πιο έντονα στου υπαλλήλου που απλά κάνουν τη δουλειά του. Που απλά κάνουν τη δουλειά του. Έτσι είπαν οι εφοριακοί. Α, Παιδιά! Συγγνώμη, εμείς δεν είμεθα παπάδες να δίνουμε συμβουλές Αλλά σας έχουμε με τα ξαναειπεί Οι εποχές είναι εκνευρισμένες Δεν είπαμε να υποχωρήσετε σε τίποτα Ούτως ή άλλως κυρίαρχοι του παιχνιδιού Είσαστε εδώ και 30-40 χρόνια Λοιπόν, αλλά φερθείτε λίγο διαφορετικά στον κοσμάκι από, από τον άνθρωπο που σταματάτε για παράβαση στον δρόμο με το ποδήλατο Μέχρι και τις δημόσιες υπηρεσίες δεν εξτυχίζει τίποτε αυτό εσείς μια χαρά θα περάσετε εκεί το ωράριό σας οπότε λοιπόν επειδή έγινα και μάρτυρας σας το είχα πει εκείνη τη μέρα στη ΔΕΗ της συμπεριφοράς ε, υπαλλήλου εκεί πέρα σε άνθρωπο ο οποίο είχε κατά, κατάφορο δίκιο λέγοντάς του πρέπει να σε δει γιατρός του πελάτη τώρα λοιπόν ε, Ξέρετε ότι είναι λίγο εκνευρισμένες οι εποχές. Δεν χρειάζεται να το τραβάτε κι εσείς. Εξάλλου εσείς καλά περνάτε αυτή την περίοδο. Δεν λέμε να πάτε στη θέση του Πάσχοντα. Απλά σας θυμίζουμε ότι οι εποχές είναι εκνευρισμένες. Εκνευρισμένες μιλάμε τώρα. Λοιπόν, οπότε οι 70 που κάναν ντου στην εφορία, εκεί τώρα θα τους βγάλουν ψυχοπαθείς, θα τους βγάλουν... Έχοντες προβλήματα, ξέρω εγώ, μπούμε. ήταν σε, παράκ σε παράκρουση. Ναι ναι, ναι, ορίστε. voy a κλείσει. Εκεί στη, στη φάση αυτή που έγινε λοιπόν Ήτανε και μια δημιουργία των ΜΑΤ Η οποία πήρε εντολή να μην συλλάβει κανέναν Λέμε εμεί ότι πήρε εντολή Γιατί αν έπαιρνε εντολή να τους συλλάβει όλοι Δεν τους συνέλαβε Οπότε παιδιά προσέξτε Δηλαδή προσέξτε σας το λέμε με την έννοια Λέμε με την έννοια της συνενόησης Έρχεται τώρα να πούμε ο σφαγμένος Που δεν έχει επόμενη ώρα να πάρει ανάσα Δεν είναι ανάγκη να πούμε να του πουλάς... Αυτοκρατορική, από την καρέκλα Αυτά έτσι πολύ απλά μεταξύ μας τα λέμε Το ελληνοαφρικανικό επιμελητήριο Οργάνωσε εκδήλωση για το Μαντέλλας Και για το Μαντέλας, ναι, Που πήγε να συναντήσει τον δημιουργό του Λοιπόν Και ο, επί της δικαιοσύνης Αθανασίου Ο υπουργός μας είπε Ότι πρέπει να παίρνετε παράδειγμα Από την πιστεύω και τη ζωή του Μαντέλλα Κατάλαβες μεγάλε Να το βουλώσεις Να κάτσεις εκεί που θα σε βάλουνε 30 χρόνια Να σε ακολουθούν και 5-10 εκατομμύρια Έλληνες Περιμένοντας το μάνα εξ ουρανού, Γιατί αυτή ήταν η ζωή του Μαντέλας Παρακαλώ hey, Mondo, Όχι είναι τι στο, είπα στο στον γκούγκλι Στον τοίχο Όπως θα το ακούσει Λαζάρο Και θα βγει Μουσική Να είσαι καλά καλή σου μέρα. Να καλά. Λοιπόν Αυτά τα άρθρα Με ρώτησε μια φίλη εδώ από την Αθήνα Ας ακούει η Αθήνα εδώ κλεινόν άστη Τι έγινε μήπως είστε από το Βήρωνα λοιπόν. λοιπόν Χτυπάτε στο Google. Στον τοίχο Γιάννη Γιάννης Λαζάρου και θα βγει φορά παρτίδα το μπλουγκάκι Για να διαβάσετε τα άρθρα όσοι ενδιαφέρεστε Παρακαλώ Ναι πειράζει Που δεν λέει όνομα Που δεν λέει Που το στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολύ μαλάκες Μουρδέλο είναι το διαδίκτυο Αλλά το τουλάχιστον τα άρθρα μου Με τιμάνε εκατοντάδες νογεράδες Αλλά και επίσημες στους εγγείλες Και τα δημοσιεύουν με το όνομά μου Εσύ θα διαβάζεις κάποιον μαλάκα του διαδίκτυου μάλλον Καλά τώρα κάτι μου είπες τώρα Να σε καλά Να σε καλά. καλά Ευχαριστώ Λοιπόν ε, Απαντώσου και στο φίλο Τα άρθρα μου καθημερινά Με τιμούν πάρα πολύ ε, Εκατοντάδες θα έλεγα Συμπλογκεράδες Αλλά και επίσημες στο σελίδες στο ίντερνετ Και τα αναδημοσιεύουν όλων των αποχρώσεων δεξιοί, αριστεροί επειδή οι ίδιοι το... τα έχουν στα blog τους, τα πιστεύω τους γι' αυτό το λέω ε, δεξιοί, άκρα δεξιά άκρα αριστερά εξάρκεια οι πάντες δημοσιεύουν και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό οι, οι, οι περισσότεροι βέβαια από αυτούς, παρακαλώ λοιπόν ευχαριστώ λοιπόν ε... Οι, οι, οι σοβαροί λοιπόν Βάζουν την πηγή και το όνομα Αλλά στο το διαδίκτυο ται, Όπως και έχουμε αίματα ένα μπουρδέλο είναι Καταλαβαίνεις Αυτοί οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα Και στην πραγματική ζωή Το εκδηλώνουν και στο διαδίκτυο Χωρίς να βάζουν πηγή και συγγραφέα Παρακαλώ Ναι Ευχαριστώ Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ Ευχαριστώ πάρα πολύ Αλλά εδώ που τα λέμε ποσό με ενδιαφέρει αν αναδημοσιεύουν και με το όνομα διότι αγαπητέ μου εγώ δεν κυνηγάω καμιά πρωτιά εγώ τη σκέψη μου λέω και γράφω και όποιος θέλει τη διαβάζει την ακούει. Παρακαλώ Έλα Καλά έτσι Εσύ με κάρβον Ετοιμάσου Ετοιμάσου Ετοιμάσου Ετοιμάσου Κάτσε να σου πω. Μα καλά, με ε, το τηλέφωνο, έτσι. Με χωρίς. Τι με ρωτάσαν, Εδώ έφτιαξα ολόκληρο κόμμα. Πού ήσουν την μέρα που ανακοίνωσα τη ίδρυση του κόμματο, ο Βόθρο. Πλάκα μου κάνει. Πλάκα μου κάνει. Τέλο πάντων, να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους φίλους για την ε, ε, αναμετάδοση σκέψεις και ε, γραφή. Οπότε λοιπόν, πάμε παρακάτω. Α, και να επαναλάβω. Ας γίνω λίγο κουραστικός ο, Όποιος θέλει να με βρει Βαράτε στο Google, Γιάννης Λαζάρου Στον τοίχο. Μπαπ και θα σας γίνει μπροστά Ου τείχους πέρασε λοιπόν. η... πέρασε από δίκη έναν πανφτωχο άνθρωπο Επειδή έβαλε πάνω από μια σπηλιά που ζούσε Μαζί με την οικογένειά του Ελενί Για να μην βρέχεται ο άνθρωπος Δικάστηκε και η έδρα τον αθώωσε Μπράβο ρε έδρα Μπράβο ρε έδρα το φοβερό λοιπόν είναι ότι οι παππούδες που ζούσαν σε αυτή τη σπηλιά στην οποία σήμερα ε, οι παππούδες του, αυτού του ανθρωπάκου ζούσαν σε σπηλιά στην οποία ζουν ε, οι γονείς του και πενταμολύσει η οικογένεια του τον πήρε η πολιοδομία γιατί έβαλε σε Λενίτη στη σπηλιά. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ότι θέλει σε αυτή τη χώρα ρε μεγάλε, ό,τι πει ο υπάλληλος όχι ότι πει ο νόμος. Αυτά είναι τα ωραία στην Ελλάδα μεγάλε. Απ' τη μία... Έχουμε, δεν πήγαινε να πάρεις κανένα μια λαμαρίνα εκεί Απ' τα υποβρύχια που πάνε μονόπατα Μουσική Απ' τα... Παρακαλώ <laughs> Έλα ρε τα υποβρύχια ρε. Τα υποβρύχια είναι έτσι ρε παν μονόπατα, Γιατί δεν μπορούνε άμα, να περνάνε ανάμεσα από τόσα πολλά νησιά που έχουμε Οπότε ξέρεις πρέπει να πηγαίνουν έτσι πλάγια Να περνάνε ανάμεσα κατάλαβες <σκένα> Αυτά τα ωραία μεγάλα Συμβαίνουν στην ωραία μας ζωή <σκένα> <σκένα> <σκένα> <αίνα> <σκένα> <σκένα> έλα. έλα Έλα Κακούδι άνθρωποι <σκένα> Λοιπόν Έχουμε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ισραήλ για την πολιτική προστασία <laughs> Θα υπογραφεί με την άφηξη στην Αθήνα του Ισραηλινού Υπουργού Εσωτερικών αύριο <laughs> Πάλι κάλο πρωτόκολλο Βέβαια να σας θυμίσουμε την G2G Έχουμε πει, έχουμε φωνάξει, έχουμε ξανά Κανένα Κανένας αντιπολιτευόμενος, συμπολιτευόμενος Δεν μας απαντάει γι' αυτό Τι να μας απαντήσει υπογεγραμμένα είναι. Πέρα από αυτό έρχεται να ετοιμάσει το έδαφος αφού η Ελλάδα έχει την προεδρία της ΕΕ να μην υπάρχουν μέτρα εναντίον του Τελαβίβ από την ΕΕ αν δεν τα βρουν με τους Παλαιστίνιους. Για να δούμε τώρα χτες βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί στόχους στη Συρία στη Συρία βομβάρδισαν γιατί λέει έγινε, κάτι έγινε τέλο πάντων και είχαμε και κάτι νεκρούς θα, πάει, θα μιλήσει ο πολέμαρχος Σαμαράς και Βενιζέλος θα Κάνουν κυρώσεις στους Ισραηλινούς ε, Ή δεν θα κάνουν κυρώσεις Αυτό, αυτό ο βαρδισμός Με μαχητικά έγινε χθες Θα κάνετε τίποτα ε, Καμιά κύρωση στο Ισραήλ Κύρωση του ήπατος, Ξέρω εγώ Κύρωση πρωτοκόλλου. Λοιπόν Κοίτα να δεις τώρα μεγάλη πλάκα Χοντρή Ο Κινέζος πρέσβης Συναντήθηκε με τον Σαμαρά όταν συμφώνησαν εκεί για την Κόσκο και το τηλεπικεν... και με τον τηλεπικενωνιακό κολοσσό της Κίνας, το ζου -του -του -του -του ε λοιπόν, και είπε, προσέξτε τι είπε ο Κινέζος στο Σαμαρά. Δώστε λίγο βάση. Έχω ένα όνειρο. Ονειρεύομαι της Κόσκο, ZTE και Highway, πως διάλειται λένε, να επεκτείνουν τις επενδύσεις τους στην Ελλάδα. Ένα άλλο όνειρο είναι ένα κινέζικο πολιτιστικό κέντρο στη χώρα σας. Ένα τρίτο όνειρο είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά αισθητούντα να γίνουν ανοιχτά σε Κινέζους φοιτητές. Ουσιαστικά λοιπόν δεν εχει ενα ένα όνειρο έχει έχεις τρία-τέσσερα όνειρα να τα χαίρεσαι. Εξάλλου να πούμε εδώ 100 ευρώ δίνει στον άλλον και σου παραδίδει το Δήμο. Άμα δώσεις λεφτά στο Σαμαρά μπορεί να τα παραδώσει όλα. Μη στεναχωριέσαι μεγάλε καθόλου. Πάσαι καλό. Και εντύπωλα το σώμα. Σωστά, το κρυμμένο τη Το α Λύπη η Φρόσο σήμερα, έλα Λύπη η Φρόσο η Μαγκουφάνα σήμερα θα μας το εξηγούσε αυτό που λες Αλλά λύπη η Φρόσο, ρίστε παρακαλώ Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα μεγάλε. Τι σου λέγα? Α, Σου έλεγα για το, το αξιές Οι Ρώσοι σήκωσαν 450 δις ευρώ από τις τράπεζες Γερμανίας, Λουξεμβούργου, Ελλάδας, Βρετανίας Μετά τις κυρώσει της ενομένης Ευρώπης Και πήγαν σε τράπεζες της Ασίας Έλα μια στεναχωρία Άντε να και μην κάνετε έτσι σας πετάξει από το πρωτογενές πλεόνασμα Ο Σαμαράς να πούμε Το ότι έρχονται 82.000 κατασχέσεις Κατασχέσεις Σε όσους χρωστάν στο Ίκα Αυτό τίποτα Γρουν αγοράζουν το συνολικό ποσό των χρεών προς το ΙΚΑ είναι 7,5 δι. Όσοι λοιπόν χρωστάτε προς το Ίκα, ε, στο ΙΚΑ μπορεί να είσαστε μέσα στι 82.000 περιπτώσει που θα έρθουν κατά σχέση. Και τι έγινε τώρα που. Το, η τιμή πώλησης για το ελληνικό ξεκινούσε από τα 700 εκατομμύρια ευρώ Ενώ το Όμιλος Λάτσι πήγε να το αγοράσει με 450 εκατομμύρια ευρώ oh. Έλα μωρέ το Τάιπέδ Ζητάει καλύτερη τιμή Έλα μωρέ θα, θα πάρει μωρέ Πάτε θα πάει 451 Μη σκάσα hey. Ωραία θα γίνει, θα γίνει ωραίο κόλπο ε, ε με αυτές τις εκλογές Πέρα από την αγωνία που έχουμε να δούμε Τι τελικά θα ψηφίσει ο λαό, Θα γίνει και Ο κριτσπέταλος μεγάλη, Διότι ε, Για την εκλογική περιφέρεια Πώς τους λένε εκλογή περιφερειακών συμβούλων Γιατί μειώνεται ο αριθμός των συμβούλων Όπου έχει μειωθεί ο πληθυσμός Η Άρτα ας πούμε είχε 11 συμβούλους Τώρα θα έχει 10 ο, ναι, αλλά οι βράχοι της δημοκρατίας εκεί σαν τον απόγουνο Τπιερ δεν δε λείπουν από τις, ε, απ τις εκπροσωπημοί, έχουν οπαδούς ρε, είναι αυτοί που μπαίνουν μπροστά για τα φράγματα και όλα αυτά Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκηση των Οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση που θα έχει με τον Παπούλια Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι σου λέω τώρα Ζήσε μάι μου να φας τριφίλη. Λοιπόν Κάτι είχα δω ακόμη Κάτσε να δω Παρακαλώ Χαίρετε. Μα πριν ναι. Μεσα μα το πελαγό pani Θα γίνω κύμα και ne ne ne ne Που ξέρω ne ne Που ξέρω τι μάσο ne ne ne ne ne ne ne μου εδώ πριν στο προηγούμενο της προηγούμενης δημαρχιακή αρχής εδώ στην Άρτα είχαν σχεδιάσει λέει, τον Άραχτο να τον κάνουν υπόγειο εδώ στο γεφύρι μια τεράστια έκταση <laughs> <laughs> να περνάει από κάτω ο Άραχτος <laughs> και διάφορα άλλα τέτοια βρε θα δεις πολλά Αυτ... ε, η ιστορία ε, είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν τα πράγματα αλλάζουν τώρα εντάξει εμείς δεν λέμε να συμμορφωθούμε και να παλαμακίζουμε αυτού του τύπου, πράγμα... θα δει πάρα πολλά. Θα δει πάρα πολλά και δυστυχώ δεν θα είναι κρεμασμένα ούτε τα ξεφτισμένα αυτά πανό τη Αιδία να σου θυμίζουν την αντίσταση κάποιων από τα, από τα... παχουλά του γραφεία. Πώ θα ο φίλο ορίστε παρακαλώ. Μη μι μι μιλές τέτοια Μη μι μι μιλές τέτοια Μη μι μιλές τέτοια Τυρλένομαι Τυρλένομαι Ση λέω Λοιπόν Επειδή ε, Τελειώνουμε Τελειώνουμε γενικώ Φίλοι μου και φίλες μου Αλλά δυστυχώς δεν λέμε να το πάρουμε χαμπάρι να του τελειώνουμε και να πάρουμε την τύχη μα στα χέρια μα με κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί, κυκλοφορούν άνθρωποι με. θα το έλεγα έτσι απλά, λαϊκά, με καθαρό κούτελο. Άνθρωποι οποίοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν σε κάθε τόπο και γενικά στην Ελλάδα. Πάντω, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν μπροστά, όχι απλώ δεν είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν, είναι διατεθειμένοι για άλλα πράγματα όπω αποδείξαν και στο παρελθόν. Κυρίε μου και κύριοι, επειδή ένα. Τραγούδι Άρεσε πολύ σε μια φίλη Θα το παίξω ξανά σήμερα Και βέβαια ε, αναφέρεται σε έναν ε, παλαιό σφαγέα Σφαγέα ποντίων Και καλό θα είναι εσείς να θυμηθείτε τον, σημερι, Του σημερινού σφαγής Το διπλανό σου Γιατί πραγματικά είναι μεγάλος σφαγέας Αφιερωμένο λοιπόν εξαιρετικά σε όλους σα Το τραγουδάκι που ακολουθεί Και γυρνάμε να κλείσουμε Ξανέρα τη κέρα ουντα σο χαμάν, αμάν, αμάν, πνίγη παιδιά σου, μάνα μου το πάνω σμάν. Ξανέρα τη κέρα ουντα σο, χαμάν, αμάν, αμάν, πνίγη παιδιά σου, μάνα. να όλα θα μείνουν γύρα μου μόναχα εγώ θα φύγω στις κρέμα λες δυσαμψούντας ο καμά. Σερνιπάλικα, γεια μα, να μω το πάνω σ' έναν. Στι κρεμάλιστι, σ' έναν τσούντα, σ' έναν, να μά, να μά, σ' έναν πάλι, να το πάνω Τα χέρια πετρεσκτι παγά. Μια σπιθά, μια ελπίδα. Για περιστέρια κοίταγά, παντού κοράκια εί. σε μάν, αν αυτό το μάν, σας ηγλέπει κι ατιμάσι ο καμάν, αμά, την κατάρα στο σε μάν, αν το πάλος μα σας ηγλέπει κι ατιμάσι ο καμάν, την κατάρα στο σε μάν, αν το πάλος μάν, σας ηγλέπει. Να... Αυτά για σήμερα φίλες και φίλοι, κυρίες μου και κύριοι, μήνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσω καναλάρχης. Κυρίες μου και κύριοι ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας και για τις πραγματικά καταπληκτικές παρατηρήσεις σας. Να είσαστε πολύ καλά πάντοτε, απαξά πάντες, για και χαρά σας qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera παρ' malagueña salerosa, μπαλάγια, tus labios quisiera, empezar tus labios quisiera, μπαλάγια, salerosa μπαλάγια, Καθόν FM Stereo.